Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και καθυστερήσαμε λεπτά. Κόλλησε εδώ ένα σύστημα. Οπότε ξανά καλησπέριζουμε. αλμπεντοδεκατέσταρα.com. για διαμαντάρα εδώ περί ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία. Και ξεκινάμε αμέσω αφού τον καλησπέρισω. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέριζω και εγώ όλου του φίλου ακροατά και στα δύο ημισφαίρια τη γη και κυριολεκτό. Θα ξεκινήσουμε με κάνα δύο σχόλια για την εβδομάδα η οποία περνάει Μάλιστα. και για τα πολιτικά γεγονότα και τις θέσεις που ακούμε συνεχώς για την κακομμυριά της Ελλάδος η οποία οφείλεται στο πολιτικό προσωπικό και σε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια. Από την ανατροπή της επαράτου Χούντας των συνταγματαρχών η Ελλάδα είχε ελάχιστο χρέο. Ήταν η μόνη χώρα η οποία ανατίμησε τη δραχμή τότε. Θα το θυμούνται οι παλαιότεροι. Και φρόντισαν οι διάδοχοι να χρεώνουν την Ελλάδα σε δαπάνες για να αποκτούν ψήφου. Έμαθαν, έμαθαν τον Έλληνα να εργάζεται λίγο, να παίρνει πλαστές επιδοτήσεις, να κλέβουν όλοι και να καταλυστεύουν τον δημόσιο πλούτο και μάλιστα τα δάνια. και όταν η σύμβολοι του μεγάλου του Ανδρέα Παπανδρέου του οικονομολόγου του καταδαφιστού της Ελλάδος συνένωσε την κεντροαριστερά και βγήκε για να κυβερνήσει ενώ μπορούσε και ήξερε ότι πρέπει να ετοιμάσει μία πίτα να ετοιμάσει μία πίτα και να τη στο λαό φρόντισε επειδή είχε μεγάλη δανειοληπτική πίστη η Ελλάδα τότε να χρεώνεται με τεράστια ποσά και να δημιουργεί ανατρίμηνο την ΆΤΑ. Δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα μέρος του κόσμου να αναπροσαρμόζει τιμέ, μισθούς και συντάξει ανατρίμινο. Αυτόματι την Μαρθμική Προς αναπροσαρμογή. Αυτό, Αυτό δει, κατέστρε, ήταν η αρχή του τέλους των βιομηχανιών διότι όλες οι βιομηχανίες του εξωτερικού και ζούσα εγώ τότε έξω και έλαβε τότε λέει και βραβείο από τον ΩΣΑ. Ασφαλώ, αφού του εξυπηρετούσε. Τώρα λέει είναι στην blacklist, τώρα είναι αργά. Τώρα It's... είναι αργά τα δάκρυα, στέλνει. It's too late που λέει That's ένα τραγούδι. Too late. It's too late. Και ενώ του είχαν πει τότε και ζούνε οι σύμβουλοι του που είπαν πρόεδρε, Πού πηγαίνει, Πώ θα τα ξεπληρώσουμε αυτά, χρεών... Έπαιρνε μεγάλα δάνεια με 9 εννέα... σε γεν. Το γεν ανατιμήθηκε επανειλημμένο και το 9 έγινε 29. Μάλιστα. Και τι απάντησή του του είπε εσείς μην μιλάτε Μέχρι τότε θα έχουμε πεθάνει όλοι Θα τα πληρώσουν οι υπόλοιποι, υπόλοιποι. Mm. Αυτό ήταν οργανωμένο το έγκλημα Όπως ήρθε και φώναζε Και να το το ίδιο συνδικάτο Έτσι και έξω, έξω οι βάσει του θανάτου, θανάτου Και ναι. τέτοια Όπως έλεγε ο Τσίπρας μωρέ. Και θα σας διηγηθώ το εξή. Ήρθε κάποτε στη Η ΔΕΗ έκανε ένα μεγάλο Συνέδριο Και ήρθε από την κεντρική Αφρική ένας μεγάλος στέλεχος ΔΕΗ και στις ειδήσει είδε εδώ τον Ανδρέα Παπανδρέου όλη είχε γίνει Μάλιστα. και ρώτησε τον διπλανό του που ο διπλανός του στέλεχος της ΔΕΗ είναι φίλος μου ακόμη Ήτανε Όταν λες φίλος μου ακόμη δεν του κόψει την καλημέρα Προέδρος, δηλαδή. όχι, προέδρος της ατομικής ενεργίας, τμήματο ατομικής ενεργίας και τώρα θα κάνω και μία αποκάλυψη και τον ρώτησε, το ρώτησε ποιος είναι αυτός τι είναι τώρα στην Ελλάδα. Ναι. Λέει πρωθυπουργός. Σώπα λέει. Μαζί με αυτόν κοιμόμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Λέει στη CIA όταν εκ, παίρναμε ναι, εκπαίδευση. Ναι, ναι, ναι. Όταν παίρναμε εκπαίδευση. Στη CIA. Στη CIA. Λοιπόν, όταν παίρναμε εκπαίδευση α, μαζί. Α, λοιπόν, τώρα... Έχω μια φωτογραφία στο αρχείο μου, Δευτέρη και αγαπητοί φίλοι. Έτος 1947 Από εφημέριδα Μες. Και έχει η φωτογραφία Τρία άτομα Τρία άτομα Σημεριώτερον το δουν του Το Ισραήλ και κάποιοι άλλοι τέτοιοι φορεί Φτιαχτήκαν το 48 Ωραία ναι, μετά από τον Λοή, Η ναι. φωτογραφία αυτή είναι 46-47 Συζητάνε για την ίδρυση Στην νομισματικού ταμείου Είναι τρεις Ο ένας είναι ο Ανδρέας Συνεχίζει τώρα ένα είναι ο Παπαντρέου, ρε παιδιά, μετά το γέρο τη Δημοκρατία που ήταν τεράστια προσωπικότητα. Ο άλλο ήταν ο Χουντίνη. Ο μάγο. Ο Χουντίνη. Αυτέ τι αμαρτίες συνέχισαν και η μετέπειτα από αυτόν και μετά μα πήρε φαλάκι. Αυτή ήταν η εντολή, ρε παιδιά. Η ίδρυση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και οι ποσοστώσει. Θα αναφερθώ σε ένα, σε ένα περιστατικό. Ναι. Ένα πολύ φίλο μου, ο Στέφανο Οκολάγκη κτηνίατρο στο Υπουργείο Γεωργίας εδώ στην Πλατεία Βάθης πήγαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούσε την Ελλάδα και μου λέει τότε είχαμε γνωριστεί, ήμασταν και λίγοι και περνούσαμε τις θέσεις μας, έλεγε ο Ισπανός θέλω αυτό έλεγε ο Ιταλός θέλω το άλλο, έλεγε ο Έλληνας θέλω το άλλο και τα βρίσκαμε. Και μία φορά που πήγαινα σε συμβούλιο τέτοιο μιλούσε τρεις γλώσσες ο άνθρωπος. Το αεροπλάνο καθυστέρησε να φύγει, είχε σήμερα να μην φύγει και περίμενε με. και ανοίγει η πόρτα και ανεβαίνουν πάνω και λένε ο κύριος Κολάνγης ποιος είναι και με κατέβασαν κατώ. Oh. Και στη θέση μου ανέβασαν έναν τύπο yeah. με κάτι αχτένιστο σακούρευτος με ένα σακίδιο στρατιωτικό στην πλάτη ναι. και με κάτι άρβιλα στρατιωτικά ήταν Καλά. ο αντικαταστάτης μου Πού είχε παρκάρει αυτό το αεροπλάνο στα εξαρχεία Στο αεροδρόμιο εδώ κάτω στο παλιό, στο παλιό αεροδρόμιο ναι. Και ο τύπος με τα μαλλιά ποιος ήταν αυτός Ο, ο τύπος με τα μαλλιά ήταν ένας πράσινο φρουρός ο οποίος είχε ελάχιστη γνώση δεν μιλούσε καμία γλώσσα και του είπαν ότι όταν θα πα στο συμβούλιο και ρωτάνε, γαλλικά μιλούσαν, <coughs> Λαγκρέ, δηλαδή, εσύ, εσύ θα λε ζεσουίντα κορ. Αυτό είναι γραμμένο εδώ, τώρα τη θιάτηρα και ένα τέταρτο. Είδε που ξέρω τη διαχείριση του πράγματος Ένα τέταρτο. Και λέει η θιάτηρα Γιώργο, πες του να πήγε το ζεσουίντα κορ. Ένα τέταρτο είναι το γραμμένο. Ζεσουίντα κορ. Και όταν πήγε <laughs> εκεί, Γιώργο. Θιάτηρα είσαι μεγάλη. Η ποσόστοση του γάλακτο. Μοίρασαν δηλαδή πόσα κιλά γάλα θα παράγει κατά κεφαλή αγελαδινό γάλα Το κάθε κράτος Το κάθε κράτος Οι Ολλανδοί πήραν 2.200 λίτρα Οι Γερμανοί 2 Οι Γάλλοι 1.800 Οι Ισπανοί ναι. 1.400 Όλοι πήραν Η Ελλάδα τις δώσαν 60 ναι. Με εντολή να σφάξουμε 400.000 αγελάδε. Για να είμαστε εξαρτημένοι Απόλυτα Και κάθε αγελάδα Κάναμε τον υπολογισμό Ότι ήθελε Και μια εργατική θέση από την καλλιέργεια των Των ζωοτροφών Το στάβλο έτσι, έτσι. Τον καθαρισμό, τον την καθαρισμό Τη όλα. σφαγή, τη γένα Κάθε όλα. γελάδα γεννούσε ένα το χρόνο Οκτινία, τροσοχή, οψήλ, ομέγα Από τα προϊόντα της Και υποπροϊόντα της Δέρμα και όλα τα άλλα Αποσχολούν μεταφορέ Τετρακόσες χιλιάδες άνθρωποι τουλάχιστον έχασαν τις δουλειές τους και αναγκαστήκαμε εμείς να εισάγουμε γάλα από Γαλλία, Ολλανδία και Γερμανία και να λένε οι Ολλανδοί τα αγροκτήματα αρόζα Ποια αγροκτήματα, πολυκατοικίες μπετά έχουν και είχαν τις γελάδες σε δύο μέτρα ύψος το ένα πάτωμα από το άλλο. Δεν έβλεπαν όχι λιβάδι όχι πράσινο. όχι το ήλιο, μοσχαράκι ήλιο θέλει. Όπω και τα μελίσια που μα πουλάνε. Τα ταΐζουν με λάσα και τα έχουν μέσα κλεισμένα. Δεν έχουν να, να κυκλοφορήσουν. Ιρωνικά και με χιούμορο ο φίλο μα Αντικυψέλη λέει. Έγιναν αυτά στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Αδυνατόν να το πιστέψω. Έλατε, <laughs> Έλαντε. έλαντε. <laughs> Αγαπητοί συνάδελφοι, κάναμε... ζούμε τα απίστευτα τα οποία έχουν ημερομηνία έναρξη. Για ημερομηνία λήξεω δεν και ξέρω. Ενώ η Ελλάδα. Έπρεπε να εξάγει ζωοτροφέ, Διότι εμείς έχουμε τη φωτοσύνθεση Έτσι. Έχουμε τον ήλιο και μπορούμε να κάνουμε παραγωγή Έτσι. Εισάγουμε ζωοτροφές εμείς ποιοι η Ελλάδα Από ποιου, Από τους βόρειου, Από, Ποιο... Από τους σκοτεινού. τους Δηλαδή είναι εγκλήματα τρομακτικά Δεν είναι Να σου και κάτι άλλο για να πας στα δικά σου Όταν έλεγε η, η προηγούμενη κυβέρνηση θα πουλήσει τα τρένα 300 εκατομμύρια Έβγαινε. Ναι. Που πάλι λίγα είναι. Έβγαινε ο Τσίπρα και φώναζε. Θα σα κλείσω μέσα. Είναι, α, λένε, Προδοσία. Προδοσία. Ναι. Τα πούλησε 45. 30. 45 κάνει ο Μήτρο Γλου που πήγε στη Μαρσέη από την Πενφύκα. <laughs> και τώρα οι Ιταλοί έκαναν αγωγή. Διότι είχαν υποσχεθεί ότι θα παραδώσουν και το δίκτυο έτοιμο. Ναι. Και το δίκτυο δεν είναι έτοιμο. Και από πρώτη πρώτου θα έχουμε άλλα παρατράγουδα. Κάποτε σκεφτείς. η Θάτσερ που λέμε τώρα τα πούλησαν Η Θάτσερ είχε τα συνδικάτα τους ανθρακορίχους Ναι Και τα πούλησε όλα αυτά με αντίτιμο μία λίρα Για να τα ξεφορτωθεί να μην πληρώνει το κράτος Ναι Και όποιος ε. θέλει πάρει, να πάρει να πάει να τα δουλέψει Εδώ εμείς θα τους πληρώσουμε και ό πάνω Βεβαίως θα τους Όπως πλήρω. και στα αεροδρόμια ζητάνε τα λεφτά του τώρα Μα τα αεροδρόμια η Φραπόρτ δεν έβαλε λεφτά Ναι με δανεικά δικά μας Όχι δανικά. Όταν ήρθε, πήρε 60 δισεκατομμύρια προκαταβολή για να ξεκινήσει τα χωματουργικά. Έβαλε τα χωματουργικά, τα έκαναν, δερεσέ που λένε. Ναι. Και τους έδωσε μεταχρονολογημένα. Ναι. Παρουσίαζε έργο, πληρωνόταν και αυτή χρωστούσε. Ναι. Το αεροδρόμιο το κάναμε εμείς με ελληνικά χρήματα. Ναι. Δεν έβαλαν οι Γερμανοί τίποτα. Και όχι μόνο δεν έβαλαν, αλλά τη μελέτη που έφεραν την είχαν έτοιμη γιατί είναι. Παραφθορά του αεροδρομίου που είχαν κάνει πριν 20 χρόνια στη Φραγκφούρτη. Τα θέλουν κι άλλα να ακούσουν. Λοιπόν, Όλα αυτά τα ήξεραν ήδη. Οι το ειδικοί. οικόπεδο από την Καλαμάτα μέχρι το Ορμένιο απάνω του τρένου, το οικόπεδο. Ναι. Άσε τι σιδηροτροχέ και τα κτίρια που είναι νεοκλασικά στου σταθμού. Ένθεν θαθμούς. κακήθεν των γραμμών. <κυκ> ναι, που τα κτίρια στου σταθμού ξέρει ότι είναι νεοκλασικά καταπληκτικά. Λοιπόν, το οικόπεδο μόνο κάνει κάτι δισεκατομμύρια. Το οικόπεδο, ρε παιδί μου, να το πουλί στο το οικόπεδο δεν το πήραν οι Ιταλοί. Το Τ, κρατάμε τη διαδρομή. Εμείς, είναι η ΓΕΑΟΣΕ, είναι άλλη εταιρεία, το κρατάμε εμεί, αλλά αυτό είναι ανεκμετάλλευτο, δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Μα βάζει οικόπεδο να το πουλήσεις Δεν πουλιέται η οικόπεδο, είναι δικό μα, λοιπόν, αλλά είναι άϊλο αξία. Άϊλο αξία. αξία. Λοιπόν, λοιπόν αξία. λέει ο φίλο μα εδώ για να πάμε στα δικά σου και να κλείσουμε την παάνθεση αυτή, γιατί είναι συνέχεια τη προηγουμένη εκπομπή και θα τσαντιστούμε κι άλλο. Οι αγελάδε των Ευρωπαίων είναι υπεύθυνε για τη λακτόζη και τα προβλήματα που έχουν χιλιάδε συμπολίτε μα, οι Έλληνε ω γέννητο καταναλώνουν για χιλιετίε, εγώ πρόβλημα γάλα τα και τυριά και όχι τα αντίκα στη χολυστερίνη γάλα τα και λοιπά των Βορειοευρωπαίων και βλέπουμε πώ παχαίνουν τι αγελάδε, δηλαδή ναι. η Αγελάδα εγώ με Τάπα στη ράχη που ρίχνουν μέσα δεξιότητε, ομιλή... δηλαδή με καρκκινογών εσουσία σε μια ομιλία μου λειτουργούν Hilton, τα πράγματα. Ήταν υπουργό οικονομικών, αλλοκοσκούφη. Και όταν είπα το μεγάλο έγκλημα που γίνεται η Ελλάδα να δίνει 8 δισεκατομμύρια δύναμε τότε το χρόνο για εισαγωγή τυρί, βούτυρο, γάλα, κρέας αν είναι που έπρεπε εμείς να εξάγουμε Α, έτσι, και για 40 χρόνια αυτά τα χρήματα αν τα βάλουν να ποιο είναι το χρέος και ποιο οφείλουμε, τι μας οφείλουν. Να εισάγω εγώ τώρα τυρί και με κρέας Ναι αλλά άμα παράγεις Λευθέρη Εγώ δεν περνώ μιζά Ενώ άμα δανείζομαι και περνώ και συστήματα Οπλικά και λοιπά περνώ και τη μιζούλα Το με. λέει ο Πλούταρχος Κράτος το οποίο δεν μπορεί να θρέψει Τους υπηκόους του Ή εξαφανίζεται ή υποδουλώνεται Ο Πλούταρχος Εάν αύριο σταματήσουν Αυτοί οι κύριοι για τον χύψη λόγο Λέμε δεν πληρώνουμε Τα δάνεια και σταματήσουν να σου δίνουν όχι ρεστό, βούτυρο γάλα κρέα. Θα πεθάνουν τα λινόπουλα. Δεν θα, δε θα έχουν κρέμα να φάνε. Λοιπόν. Και βγαίναν τώρα όλοι αυτοί οι κουκουλοφόροι και ουρλιάζαν και φωνάζαν και τα τσίγη. Και οι συνάδελφοί του που καβαλίσαν και μπήκαν με στη Βουλή και λένε αυτέ τι λοιπόν. αειδίε. Α πάνε να τα κατάνε, α πληρώσουν τώρα. Είναι επονίδιστο το χρέο, γιατί το πληρώνουν. Και όχι μόνο αυτό, κάνουν γιατί το ένδυνο. Ο κόσμο δεν γνωρίζει συνεχίζει η Ελλάδα και δανείζεται Έτσι. ενώ με τα πλεονάσματα που έχουμε μπορούμε να πληρώνουμε τους τόκους κάνουμε υπερ, υπερφορολόγηση, καταστρέφουμε τη Μεσαία Τάξη κλείνουμε ότι έχει μείνει ανοιχτό τα δίνουμε μετά για ψηφοθυρικούς λόγους Έτσι. θα τα μοιράσουμε κατά το δόκο και εμείς δανειζόμαστε να πληρώνουμε τόκους και το χρέο αυξάνει και επειδή μας... είναι δανεισμό για τόκου. Οι άλλοι το δέχονται. Ενώ άμα πειρδανίζομαι για να πάω να πάρω δύο αεροπλάνα... Δεν το δέχομαι. Δεν σας, Όχι. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τρομερή. Ας ξυπνήσουν όσοι μας ακούνε. Α το πρόβλημα. Ας αφήσουν τα πολιτικά και τα κομματικά. Ας κοιτάξουν μπροστά. Η πατρίδα βουλιάζει και βουλιάζει χειρότερα διότι τώρα έχουμε πλέον και την ταξική οικοδόμηση του κράτους. Έτσι. Έχουμε την δογματική, την σταλινική μετατροπή του κράτους μετά από 70 χρόνια μετά από 100 χρόνια που απέτυχαν όλοι εμείς πάμε να εφαρμόσουμε τώρα Το τα αποτυχημένο συστήμα... μοντέλο. τα αποτυχημένα μοντέλα τώρα εμείς ακολουθούμε. Λοιπόν πάμε να μουσικό διάλειμμα γιατί ήρθε φορτσάτο. Τόσο... ο Μάρτσα τον Κωνσταντόπουλο ναι. Ο άνθρωπο αγωνίζεται, παθιάζεται. Μα όπω και εσύ και όλοι μα. Ε, μα όλοι μα, γιατί δεν μπορούμε πλέον να ακούμε. Μα τώρα... εγώ δεν είναι αυτό που είπα, δεν κάνω πλάκα και το ξέρει πολύ καλά. 30 χρόνια για να μαζευτούμε 10. Και να σε εννοούμεθα. Να σου πω και κάτι. Το θεωρώ και επιτυχία. Και το ξέρει τι εννοώ τώρα εγώ. Συζητώντα με ανθρώπου αξίου, ξέρει τι λένε, ναι, Γιώργο. Θέλουμε ένα κανάλι μεγάλο, μία εφημερίδα και ένα ραδιόφωνο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Εσύ τα βάζεις καν... το λιθαράκι σου. Θα βρεθούν εκεί οι υπόλοιποι. Δώσε μου ένα κτίριο κεντρικό, έναν σταθμό πανελληνίας εγ... εμβέλειας. Δεν δίνουνε, δεν δίνουνε. Δίνουν να μπορέσω να ενημερώσω τον κόσμο. Όχι εγώ, μία ομάδα εκλεκτών ε... ανθρώπων με ταγούς Έλληνες μορφωμένους, σωστούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο. Θα και, και να αρχίσουν... Να του απαγγέλουν κατηγορίε να του μαγκώσουν όλου. Όπω μαγκώσαν τώρα τον Τσοχατζόπουλο. Και λέει εδώ ο φίλο: και μια γκυλοτίνα έξω από τη βουλή. Γκυλοτίνε είναι άλλη ιστορία. Γκυλοτίνα είναι όταν του πάρει όλα του τα δεδομένα και άσου να περιφέρονται στον όλα δρόμο. Όλα τα χρήματα εδώ και έξω που τα ξέρουν και, και άσου δένα... να περπατάνε στον δρόμο. Όπω τώρα τον Τσοχατζόπουλου του βρήκαν 1,5 εκατομμύριο το πήρανε και μόλι το βρήκαν με κάτι και την κυρία Σταμάτη, η κυρία Σταμάτη λέει το χωρίζω εγώ πλέον, τι να ναι, κάνω. Ναι, γιατί με τραβάτε λέει... Εγώ θα το χωρίσω. Ναι, κυρία ναι. Σταμάτη όμως έχει στην πάντα και αυτή και αδέρφια της και, και όλοι οι άλλοι βοηθάνε. Έχ, έχουν κρυμμένα λεφτά πολλά σε λογαριασμούς και offshore δεδέου. Δεν υπάρχουν, δεν τα βρίσκει κανείς. Ακριβώς. Λοιπόν. Και τώρα σου λέει τι να κάνω εγώ, άστον αυτός θα πεθάνει σε 2-3 χρόνια εκεί μέσα και τελείωσε. Ναι, ναι. Ναι, να ξέρω κι εγώ πώ θα λειτουργήσω όσο Έτσι άνθρωπος... δουλεύει το Ρωμαϊκό. Και σήμερα είχαν τώρα μέσα ο Τσίπρα να κοροϊδεύει και να λέει: Είμαστε το πλέον ευνομούμενο κράτο! Ναι. Πιάσαμε τον έναν δολοφόνο, πιάσαμε τον άλλον, αλλά δεν είναι λέει: Οι κουκουλοφόροι λέει δεν είναι έγκλημα. Αφήστε του. Κάθε βράδυ κλείνει πατησίων, γίνεται πανηγύρι, ναι. τραυματίζονται σε... οι σοκαράδε ερμηνεία. Σε δέκα μέσα βρίσκουν του εγκληματίε ναι. και του κουκουλοφόρου δεν μπορούν Όχι, μα είναι δική του αυτοί καίγαν την Αθήνα, αυτοί κάναν Επίσης τα δικαστήρια. Και αυτό έκαν. που έκανε το δικαστήριο και τον Κλίντον και τον Γκρέμαγε είναι σήμερα υπουργό τώρα, όχι, αλλιώ Στην πλατεία από κάτω, πριν τρία χρόνια. Βλέπει τον Κατρούγκαλο, τον Τσοκαλότο yeah. και τα άλλα τα παιδιά. Ναι, οι 40 πουδαρού. Λοιπόν, για καλό, έρθε τώρα εδώ, κάνω μα χάρη. Ξέρω εγώ, γιατί. Δεν Λοιπόν, σου κλείνει το μικρόφωνο. Κλείσω. Ήρθε εδώ ο διαμαντάρα, συνέχεια από τον άλλον, πώ τον λένε, τον τρελό. Δηλαδή τα χάπια μου και ένα καφασυμπύρες Λοιπόν, αλβέντο 14.com Εδώ θα είναι ο Διαμαντάρας Δεν δηλαδή πρόκειται να πάει πουθενά αγαπητοί φίλοι Ενημερώνω Διότι θα κάνουμε κινήσεις σε Ευρώπη, Αυστραλία, Καναδά, Αμερική Θα δημιουργήσουμε λογαριασμούς Και θα κάνουμε τις κινήσεις που γουστάρουμε Και να πάνε να δείσουν Το γαμάδιο. Start to play Dance with me Make me sway Like the lazy ocean Hugs the shore Hold me close Sway me more Like a flower bending In the breeze Bend with me Sway with ease When we dance you have A way with me Stay with me Sway with The dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now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 Be smooth, out. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι albedo14.com περί φιλοσοφίας και ελληνική γλώσσης κάθε βάση η βραδά έρχεται εδώ ο Λευτέρης ο Διαμαντάρας πασχίζει και αυτός όπως όλοι οι φίλοι ερευνητές που έρχονται εδώ ε, μπας, τουλάχιστον που τα λέμε, τα λέμε ε, είναι κάτι το ότι τα βγάζουμε στον αέρα από το ραδιοφωνό και Ακούγονται παγκοσμίω που είναι μεγάλη η παρέα του Αλμπέντο. Είναι κάτι. Έχουμε και άλλε κινήσει να κάνουμε. Ξεκινήσαμε και στην συνεργασία με το Τρίτο Μάτι, το Ελένη Κνέξους, εκτό της Έσοπτρων και λοιπά και άλλα πράγματα που γίνονται σιγά-σιγά. Αλλά είναι σταγόνα στον ωκεάνο, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, κάνουμε εμεί εδώ όλοι μαζί μια ψυχοθεραπεία. Αλλά θα δούμε, θα δούμε. Πάντως εμείς, εδώ, αυτοί που έρχονται και εγώ. Σε ό,τι μας αφορά, ούτε την ψυχολογία μας έχουμε χάσει, ούτε την αισιοδοξιά μας. Φροντίστε και εσείς να κάνετε το ίδιο. Θα συνεχίσουμε τώρα στην ελληνική γλώσσα με την προσέγγιση διαφόρων ελληνικών λέξεων που χρησιμοποιούμε εμείς από την αρχαιότητα και δεν το γνωρίζουμε και χρησιμοποιούν και οι ξένοι. Ε, θυμήθηκα το απόγευμα, διαβάζοντας παλιά ένα βιβλίο του ενός Γάλλου νέου φιλοσόφου του Λεκαριέ έχει γράψει ένα θαυμάσιο βιβλίο για τους γνωστικούς όπου εκεί πλέον παίρνει το θέμα του γνωστικισμού και των γνωστικών και το τοποθετεί με ιστορικά στοιχεία και αναφορές στη σωστή του βάση ναι. ότι είναι ένα μείγμα νέο πλατωνισμού, νέο πυθαγορισμού έχει προσοκρατικές δοξασίες μέσα και παράλληλα και ένα μέρος του χριστιανισμού. Ο Λεκαριέ ασχολήθηκε πάρα πολύ με την ελληνική γλώσσα και θυμήθηκα να σας πω τώρα ένας γίγαντας της σκέψεως τι λέει και να δείτε με τι τρόπο αναφέρει ορισμένα πράγματα. Είναι πέντε σειρές είναι. Τι λέει για την ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει ένας ύλικος λέξεων διότι μόνον αυτή εξερεύνησε κατέγραψε και ανέλησε τις ενδότατες διαδικασίες της ομιλίας και της γλώσσης όσο καμία άλλη γλώσσα. Εδώ θα σας φανεί παράξενο και πλεονασμός ότι λέει τις ομιλίες και τις γλώσσες. Ομιλία έχουν και τα ζώα, βγάζουν κραυγές, Με. γλώσσα όμως έναρθρη, λογική, βγάζει μόνο ο άνθρωπος. Και ποια γλώσσα είναι η πλέον εξελιγμένη που υπήρξε ποτέ και θα υπάρξει και στην οποία επάνω εδομήθη ο ευρωπαϊκός λόγος και γονιμοποίησε και τον παγκόσμιο λόγο είναι η ελληνική. Το γιατί είπαμε είναι η ελληνική θα κάνω μια μικρή αναφορά επικαλούμενος τον Ηρόδοτο ότι πάνω απ' όλα βάζει το καλύτερο κλίμα του κόσμου το ελεύθερον, ότι δεν είχαμε κάποιο ιερατείο επαγγελματικό αυστηρό να μας απαγορεύει το σκέψεσθε και το φιλοσοφήν και το εκφράζεσθε, είχαμε κατά το ελάχιστον της ανέτου διαβιώσεως και μπόρεσαν οι άνθρωποι με, το, με τα δημοκρατικά πολιτεύματα αφοσιωμένοι να προσλαμβάνουν εικόνες, να τις επεξεργάζεται ο εγκέφαλος και α, ο εγκέφαλος να προσπαθεί να δίνει έντολες, να, να βγουν ήχοι. Και τώρα θα ακούσετε κάτι που δεν σας το έχουν πει σε καμία βαθμίδα της εκπαιδεύσεως. Η ελληνική γλώσσα είναι φυσιολατρική, δηλαδή ξεκίνησε μιμούμενη, τους ήχους των, της φύσεως, των διαφ, διαφόρων δυνάμειων και φαινομένων της φύσεως. Παράδειγμα, όταν φυσάει ο βοριάς, ο δυνατός ο αέρας, ο βορείας ακούμε και κάνει να βουίζει ένα βου. βου, βου. Αυτό ονομάστηκε βορέα. Παράλληλα το ισχυρότερο, το πιο δυνατό ζώο που είχε εξημερώσει, Ηταν ο βου. βους και βορέα σημαίνουν το β' κατησίων τη δύναμη. Οτιδήποτε ρέει το ριάκι κάνει ένα ρ... Αυτό το ρου έγινε ριάκι, είναι ο ρους. Και επειδή είναι επαναλαμβανόμενο, οποιαδήποτε λέξη περιέχει ροή γράφεται με δύο ροή για να δείξει την διάρκεια. Κούτο καθεξή. Όλες οι λέξεις. Να πούμε για την ε, θάλασσα. Όταν καθόμαστε στην ακροθαλασσιά, στην παραλία, απόλυτη ησυχία, ακούμε το κύμα σιγά σιγά να κάνει αλς, αλς, Ναι, το αλς, χτύπημα που κάνει στην άκρο, παραλία. Και από εκεί ο ήχος αυτός έδωσε την στην, στην οξύνια μας και εξεφράστη να την ονομάσουν την θάλασσα αλς. Από την θάλασσα αλς έχουν γεννηθεί πάρα πολλές λέξεις το αλάτι που τρώμε Η αλική Ο αλκαλικός οφ, πω, πάντε, Πάρα πολλές πολλά, πολλά, λέξεις, πολλά. Πάρα πολλές λέξεις Και να πούμε εδώ με δύο γράμματα δάσκαλε Με το αλ είναι το υγρό στοιχείο Και λα Είναι το στερεό στοιχείο Είναι η Λακού, Είναι η λίμνη Το λέικ που λένε Λάκκος Λάκκο ματζόρε λένε οι Ιταλοί ο Είναι η Λακού. Και μικρή παίζαμε ένα παιχνίδι που λέγαμε Τρεις πους και λακκούς. Μετρούσαμε με τα πόδια μας ναι. και ρίχναμε κάτι βόλους σε κάτι λακκουβίτσες ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που κάναμε. Ναι, ναι, το παίγνιο αυτό, το οποίο διατηρείται. Αλλά κανένα δάσκαλο δάσκαλος δεν μας εξηγήσε ποτέ τι σημαίνει. Εννοείται. Και τώρα κάτι άλλο. Θέλω να κατανοήσετε όλοι όσοι με ακούτε ότι εμείς είχαμε και φωνήεντα και σύμφωνα. Να λάβετε υπόψη σα ότι οι λέξεις, η έννοια των λέξεων εκφράζεται με τα σύμφωνα. Παράδειγμα, όταν γράψουμε μία λέξη οποιαδήποτε και αφαιρέσουμε τα φωνήεντα αμέσως ξέρουμε τι ποια είναι αυτή η λέξη. Δοκιμάστε το. Τα φωνήεντα παίζουν το ρόλο που μας δίνουν την ποιότητα και την ποσότητα της λέξη. Και σε κάθε λέξη μας λέει ο Ισίωδος, ο Αντισθένης και ο Πλάτων ότι σε κάθε λέξη που αρχίζει από φωνήεν, έχει αφανιστεί αφανώ έχει αφανιστεί το ΔΕΛΤΑ. Διότι ξεκινάνε όλα με την δόμηση και τη δύναμη. Αυτά είναι μελέτες και παρατηρήσεις πολλών ετών. Σημειώστε τα. Και θα δείτε πόσο εύκολες είναι οι λέξεις. Επίσης, κάθε σύνθετη λέξη που βρίσκεται θα την κόβετε στα δύο. Θα βγάζετε την πρόθεση και θα παρατηρήσετε ότι κατανοείτε τις ομερικές λέξεις. Οι ομερικές λέξεις σώθηκαν στις 40 προθέσει που έχουμε, οι οποίες αναλόγως με το πρόθεμα που βάζουμε στις διάφορες λέξεις, και την πλοκή τους, μας δημιουργούν χιλιάδες χιλιάδες λέξεων και ενιών, πράγμα το οποίο οι ξένοι δεν έχουν έχουν ελάχιστες προθέσεις και αυτές είναι ελληνικές και οι φωστήρες εδώ που θέλουν να κόψουν κάθε δεσμό με την αρχαία ελληνική γλώσσα και την όηση θέλουν να καταργήσουν και καταργούν σιγά σιγά και προοδευτικά τις προθέσεις. Κάνοντας τη γλώσσα μας πολύ, πολύ, πολύ Φτω, φτωχιά για να μην μπορεί να εκφραστεί και να έχουμε σήμερα ανθρώπους οι οποίοι τελειώνουν το Λύκειο και αν δούμε την ομιλία τους δεν χρησιμοποιούν πάνω από 600 λέξεις. Ποιες 600, καμία 30, 40. Άνθρωποι που τελειώνουν το Λύκειο. Δεν αυτοί. χρησιμοποιούν πάνω από Έλα, δικέ στους... μου, φάση μεγάλε, πενήντα λέξει. Ναι, και, ναι. και το μαλθακό είναι ανα τρει λέξει. Μία, επαναλαμβάνεται το μαλθακό. Ναι. Το μακάκα. Μακά... Ανα τρει λέξει, η μία είναι μακάκα. Τόσο από του άρενε. Μπορεί άρυνες... να είναι ολόκληρη φάση μακάκα. Έλα, ρε, έτσι που αυτό ναι. που μακά που. Τόσο είναι, ρε, ρε, ρε, ρε. από του άρενε, αλλά χειρότερο από τα κορίτσια. Ναι, τα ό, οποία αυτό. είναι πολύ πιο επιθετικά και πολύ πιο αθυρόστομα. μία καταπίεση που υπήρχε στις μαμάδες και στις γιαγιάδες καποτε τώρα έρχονται αυτά τα κορίτσια ασυστόλα και, και το έχουν κάνει από την και τελείωσε έχουν εκτρα, εκτροχιαστεί παντελώς περνάς έξω από ένα λύκειο και κάθεσαι στο πράβλιο απέξω. Πιο πρόβλημα σε η Να ακούσεις μέσα στο σχολείο, στον περίβολο του σχολείου, μέσα τι γίνεται. Εγώ περνάω από δύο σχολεία. μπροστά στο σπίτι μου. Να. Και κάθουμε και παρατηρώ να. όταν έχουν διάλειμμα ή όταν κάνουν γυμναστική. Τη λεγωμίρα. Και να ακούσεις και το δάσκαλο, τον καθηγητή, πώς μιλάει. Ε, τι να κάνει για να Πο... συνοηθεί. Για να συνοηθεί. Πο... Για να συνοηθεί. <laughs> ε, τελειώσαμε. Πώς θα πάει αυτό το παιδί να γράψει διαγωνίσματα και να δώσει εισαγωγικέ σε ανώτερο ίδρυμα και να κάνει έκθεση ιδεών. Γι' αυτό μας παρουσιάζουν κάποιες εκθέσεις και σηκώνονται τα μαλλιά μας όρθια. Και λε αυτό θα βγει επιστήμων. Λοιπόν, Τι θα επιστήμον. συνεχίσεις με τις λέξεις γιατί μου αρέσει και εμένα αυτό το σενάριο. Κούσουμε ένα Εδώ, περί ελληνικής το θέμα μας, αύριο Αγαπητοί φίλοι, αλπέτο 14.00. Περί ελληνική γλώσσα σήμερα η κουβέντα με το κύριο Ελευθερίο Διαμαντάρα. Ναι, είναι Μάικ Ολφιλντ, αλλά είναι το κομμάτι The Voyager. Α, λέω για το φίλο που γράφει εδώ. Λοιπόν, συνέσαι, Θα νοθέρι. ξεκινήσουμε τώρα να προσεγγίσουμε ορισμένε ελληνικέ λέξει να δούμε το νόημα που είχαν στην αρχαία ελληνική και πώ διατηρείται και σήμερα. Η λέξη βισός με δύο σίγμα σημαίνει βυθό. Τα δύο σίγμα έγιναν θήτα. Αν προσθέσουμε και το γράμμα α μπροστά το στερητικό α και έχουμε πει ότι το α μπροστά από τις λέξεις είναι 95-98% στερητικό σε ορισμένες λέξεις είναι ενισχυτικό. Ναι, σωστό. Εδώ όταν το στερήσουμε προκύπτει η λέξη άβυσσος. Η άβυσσος είναι αυτή η οποία δεν έχει βυθό, δεν έχει τέρμα, είναι χωρίς τέλος. Είναι μια χαοτική κατάσταση την οποία περιγράφει ο Ισίωδος και η Ορφική πριν από την θράψη του κοσμογονικού Ορφικού ου. Τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς πως βγάλαν και ένα τραγουδάκι της γυναίκας στη καρδιά είναι άβυσος, δεν έχει πάτο, δεν έχει τέρμα. Πώς το έφερε έτσι τώρα. Από τη λέξη βυσός προκύπτει και η λέξη βυσοδομό που λέμε. Μπράβο. Δηλαδή δομό σκέψης στο βάθος του μυαλού μου αλλά και η λέξη άβυσαλαίος αυτός που έχει μεγάλο βάθος και δεν μπορούμε να του δώσουμε ε, βάση σε αυτόν. Και ο, ο Νίτσε ο μεγάλος ημνητής της Ελλάδος και ζηλιάρης του πολιτισμού της Ελλάδος και τα λέει στη, στο έργο του «Η Γένεση, της τραγωδίας» με λόγια, τι μας λέει αγαπητοί μου φίλοι ότι η Ελλάδα Πέφτει στην Άβυσσο. Πέφτει, πέφτει, πέφτει από τα σφάλματά της και εκείνη που είναι έτοιμη να εξαφανιστεί και να χαρούν όλοι Παπ. με ένα αχίλιο πίδημα ξαναβρίσκεται πάλι μπροστά μας και πρωτοπόρος. Ναι, πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Αυτός και ο Σίλερ προσέγγισαν πάρα πολύ καλά. Έχουν, δείχνουν έναν μεγάλο θαυμασμό για μας αλλά παράλληλα και ένα παράπονο και ένα υποβόσκον μίσο. Γιατί εμεί, ναι, ανάθε μα ναι, ναι. Έλληνα, ναι, όπου ναι, να ναι. πάω μπροστά μου, θα σε πείσει στη ναι. στην αστρονομία, στα μαθηματικά, στη γεωμετρία, ναι, στην ναι, ναι, ιατρική, ναι. στα μαθηματικά, στη βιβλία. Τελικά Λε... ρητορικά τώρα, αλευτέρα, ρητορικά. Μήπω πληρώνουμε αυτό το πράγμα, αλεπέρα δημοκρατία. Γιατί όλο ο πλανήτη ασχολείται με εμά, είμαστε το 1% Βεβαίως. 100... Βεβαίως. του παγκόσμιου χάρτη. Το 1% είμαστε. Αυ. Δύο τα εκατό είμαστε ναι. Αυτό Και γεωγραφικά ναι. Σαν κουκίδα ναι. Δηλαδή. Ναι. Είναι δυνατόν Ναι γιατί εσύ δίνεις τις ιδέες Την έμπνευση, τον ορθολογισμό Και δεν θέλουν, θέλουν μαζανθρώπους Δεν θέλουν σκεπτόμενους ανθρώπους Αυτό θα κάνουμε Σε δύο προσεχής Συνεδρίες μας εδώ πέρα ναι. Θα σας παρουσιάσω Την παγκοσμοποίηση Πώς, από πούτε, πού και πώς ξεκίνησε και πώς δομείται και πώς εξελίσσεται. Μα όλα έχω, είναι μια σειρά. Έχω, τώρα αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε οι όλα τα στοιχεία. Στα βιβλία μου μέσα τα γράφω αυτά. Λοιπόν, ας φροντίσουν. Ο άνθρωπος είναι ένα τεντωμένο σκηνή, λένε, μεταξύ του ζώου και στον υπεράνθρωπο. Αυτά λέει ο Νίτσε στο ΤΑΔΕΦ αρατούστρα. Και πού είναι πάνω από την Άβησο. Ας πάρουμε μία λέξη που λέμε αυτός είναι γλοιώδης, το γλί με όμικρον ε, με γιώτα. Αλλά και θεραπευτικός έλεγαν οι αρχαίοι. Σήμερα όταν λέμε τη λέξη γλοιώδης κάνουμε συνήθως έναν μορφασμό αειδίας. Πώς αλλιώς θα εκφράσουμε τη λέξη που λεμε αυτος ειναι γλοιωδης το γλι με με μικρόν γιωτα αλλα και θεραπευτικος ελεγαν οι αρχαιοι σημερα οταν λεμε τη λεξη γλοιωδης κανουμε συνηθως εναν μορφασμο αιδίας. πως αλλιως θα εκφρασουμε τη λεξη που εχει ταυτιστει με το λιπαρό και το βρωμερό. Κι όμως, ακούστε τώρα την ιστορία της λέξεως. Το επίθετο γλοιόδης προέρχεται από τον γλιό με όμικρον γιότα, ο οποίος είναι, ήταν υπαχήρευστη και κολόδης ουσία ή γλιώδη λιπαρή βρωμιά. Ο γλιό στα αρχαία χρόνια ήταν το μείγμα του ελαίου, του ιδρώτα και της σκόνης των αθλητών, που μετά από τον αγώνα με μία στεγλίδα. Την μάζευαν, την έξυναν και την μάζευαν αυτή σε ένα δοχείο όχι για να την πετάξουν, αλλά την ξαναχρησιμοποιούσαν διότι είχε και θεραπευτικού λόγου. Τώρα, τι αντίδραση έκανε ο ιδρώτας με το λάδι, ναι. αυτό το πράγμα πρέπει να το εξηγήσουν οι χημικοί να το ψάξουν, διότι το ξαναχρησιμοποιούσαν, λένε, όχι για λόγου οικονομία, αλλά για λόγου θεραπευτική ενίσχυε τον οργανισμό ας το ψάξουν οι ειδικοί μετά το πέρας της αθλήσεως της πάλης όλων των αγωνισμάτων με μια στεγλίδα, όπως λεγόταν με ένα ξυστρί το μάζευαν και είχαν ένα δοχείο αυτό και το έβαζαν μέσα και το ξαναχρησιμοποιούσαν ο αθλητής προέρχεται από τον άθλο ο ιδρώτας και ο μόχθος ενός αθλητή που, χρυ... που πραγματοποιεί την επέρβαση του αυτού του είναι Η ιερός. ιερός και καθαγιασμένος είναι μέσα από την πράξη της αθλήσεως, γι' αυτό και ο αθλητισμός, η άθληση ξεκίνησε από την Ελλάδα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες, το νούμερο ένα σήμερα, το νούμερο ένα στον πλανήτη, ενώ είναι κάθε τέσσερα χρόνια, γεγονό. Το νούμερο ένα Και η αποκορύφωση των αθλητών. Είναι Ολυμπιακή Αγόνα. Εκεί είναι το μάθημα. Ε, Όπω είναι, είναι και φάσουμε. σήμερα, έστω με την τόπα μετά δεν έχει σημασία. Λέμε σαν brand name Εκεί τώρα, που να Έτσι. Το μόνο που το διακομόδισαν οι ξένοι και δεν το λένε. Λένε Olympic Games, παιχνίδια. Ναι. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός ο άθλος η υπέρβαση του εαυτού είναι ιερός Επειδή λες για τη γλώσσα δεν είχαν λέξη κατάλληλη να βάλουν και βάλανε game. Ναι. Δεν είχαν. Δεν είχανε. Να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνε που λέμε ξεκίνησαν το 776, τυχαίο είναι και η ίδρυση της Ρώμης από το Ρώμο και το Ρωμήλο τα οποία δεν ισχύουν όλα αυτά ναι. είναι η τρίτη αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή, αυτή τη χρονολογία που την παίρνουμε και σαν μονάδα χρονολογήσεω. αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία μάλιστα να μας τα πεις μια φορά αυτά λευτερή όμως Δηλαδή και πως... χρονολόγηση με Ολυμπιάδες και ανά εποχή. Το σημαντικότερο άθλημα τώρα να δώσουμε και αυτή την πληροφορία στους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν ο αγώνας του σταδίου. Το στάδιο είναι τα 200 μέτρα που λέμε σήμερα και όταν οι Έλληνες οι αθλητές θα έβγαιναν πάλι πρώτοι ο Κεντέρης με Τιθάνου Είδατε τι έκαναν την παραμονή των αγώνων, ήρθαν να του κάνουν αυτά για εκείνα για να Μόνο τους σε του δύο. Διότι σπάσαμε το... το κατεστημένο των Αμερικανών και των Μαύρων. Που ήθελαν αυτό το αγώνισμα να είναι δικό του ναι. για πολλού και επικίνδυνου λόγου. Που τελικά βγήκε ο άλλο ο υπεραθλητή ο Τζαμαϊκανό, και επί 12 χρόνια δεν είναι δικό του. Τώρα μπορεί να ξαναγίνει γιατί σταμάτησε. σταμάτησε. Ο Ιωσέι Μπολτ. Λοιπόν, βλέπετε Εδώ... ότι και ο αθλητισμό. Είναι απευθεία το μεγάλο χέρι Της πολιτικής Ακριβώς. Το μάκρυ χέρι Ελέγχεται, Ελέγχεται. Ελέγχεται. Ποιο θα σηκώσει στη σημαία οικο... Για να χρησιμοποιηθεί πολιτικά Τα οικονομικά ωφέλη είναι τεράστια Πέραν, πέραν, το, και, το, και, πέραν το, ναι. και η πολιτική Πέρα Τώρα α. εδώ θα δώσουμε Δεν δε, δε, τυσ... δε μου λες εσύ Λευθέρη τώρα σιντρίγκαρο, αλλά θα τρέχω εγώ ή Ο οποιοσδήποτε Και σηκώνεται η ο και σηκωνεται η σημαια γιατί δεν είναι φασίστα εκείνη την ώρα που προσκυνάει τη σημαία ο, ο κάθε αθλητή του κάθε κράτους. Διότι οι ξένοι αγαπούν και εκφράζονται με τη σημαία του. Ναι, ο Έλληνα όλοι... δεν, Δε... δεν πρέπει. Δεν πρέπει, δεν πρέπει ε. να του δίνουμε εθνικισμό. Α, δεν είναι κακό για του Έλληνε. Δηλαδή, αν ο Πετρούνια τώρα το παιδί που έχω καταλάβει ότι δεν είναι αριστερόστροφο, ο Ολυμπιονίκες και ο Παγκόσμιο Πορτσάκη. Επανειλημμένο. Συνεχώ. Ε, αν ήταν αριστερόστροφο, τρόφος, ήταν μέρα νύχτα στα καναλιά. Μέρα, μέρα νύχτα. Α το πρώτο βράδυ. Ε, είναι ο αγώνας των 200 μέτρων γιατί το σπουδαίοτερο αγώνισμα από την αρχαία εποχή. Διότι στα 200 μέτρα ξεκίναγε mm. ο δρόμος κατά το εχθρού. Ναι. Με το σήμα που έδιναν έπρεπε να Η απόσταση ήταν 200 τα 200 μέτρα. μέτρα να πάνε να έρθουν σε μέτωπο. εμπλοκή με τον αντίπαλο. μάλιστα Και ήταν και ο δρόμος του οπλίτη που έπρεπε να είχε την ασπίδα, το δόρυ, το, το, το ξύφο, ξύφος... όλα. Απάνω Ούνε, του 40 κιλά περίπου ήταν α, α, αυτά. Άντε τρέξε τώρα. <laughs> Πανάγια. Και τώρα άκουσε κάτι Γιώργο που δεν το έχει ξανακούσει. Τώρα φοράνε μόνο το σοτσάκι που είναι ένα γραμμάριο και πάλι λέει κουράστηκα. Και με ειδική ύφανση για να γλιστράει στον αέρα. Να μην έχει αντίσταση στο Αντίσταση ο ναι, ναι. Και τα παπούτσια ειδικά, το πέλμα για το. Πώ γεννήθηκε η δημοκρατία και τα πολιτεύματα τώρα, διαμέσου των αθλητικών ελληνικών αγώνων. Α, για πες το αυτό. Όταν Α. ο εφέτη συγκέντρωνε τους αθλητές θα πάρουμε τα 200 μέτρα. Όλοι οι αγώνε το ίδιο ήταν. Ναι. Σαν Το δεδομένο, στάδιο. Τώρα, ναι. το στάδιο. Όταν τους συγκέντρωνε μπροστά τους είχαν ένα σκηνί ναι. Παρατάσσοντο όλοι στην ίδια γραμμή, στην ίδια γραμμή. Έτσι. Αυτό λέγεται αμυλά Είναι σύνθετη η λέξη Άμα όλοι μαζί Εκεί είναι το δημο, η δημοκρατικότερη έκφραση του ανθρώπου ναι. Όλοι, όλοι μετά, μετά θα δούμε ποιος με, ξεχωρίζει Περίμενε Γιώργο Περίμενε όλοι Εκκινούν από την ίδια αρχή. Εσύ. Όλοι. Ελάτε, εδώ είναι η δημοκρατία. Δίνει την εντολή ο εφέτη, πέφτει ο το αφέτης. σκηνή. Ο, ο αφέτη. Όχι ο αφε, Από την αφετηρία, ναι. <laughs> και φεύγει όλοι. Και αγωνίζονται, δίνουν το μάξιμου των δυνατοτήτων. Και εκεί δείχνει ο καθένας την αξία του. Στο τέλος φτάνει ένα. ένας Πρώτο. Ο αριστό. Άρα. Από τη δημοκρατία πρέπει να την κυβερνούν οι άριστοι. Έτσι και όχι όποιο να είναι με κλήρωση. Τώρα να μην πάμε γιατί Στο... γίνανε γεγονότα με την κλήρωση τώρα. Ε, γι αυτό και... το ρίξα τώρα για να πάω ένα διάλειμμα να το... Να μην πάω μισό λεπτό Α, πριν πάμε. Για να το... Εδώ πιάσεις. το αναλύει πάρα πολύ καλά ο Αριστοτέλης ότι στην δημοκρατία έχουν όλοι συμμετοχή, αλλά επιλέγονται οι άριστοι να, διακυβερ... να, κυβερ... να κυβερνήσουν. Και έρχεται και ο δάσκαλος του, ο μεγάλος ο Πλάτων, ο Μέγιστος και τι λέει για να ευνομήσει μια πολιτεία τι πρέπει να είναι ο Άρχον να είναι φιλόσοφος, ναι. ο Άρχον όταν λέμε ο βασιλεύς ή ο εκλεγμένος ναι. ή αν δεν είναι αυτός η συμβουλοι του να είναι φιλόσοφη. Εάν δεν είναι αυτή η φιλόσοφοι, ορθολογιστέ, δεν ευνομείται η πολιτεία και να τα αποτελέσματά μας. Τα αποτελέσματά μας τα βλέπετε τώρα στην κατάσταση που μας έχουν φέρει όλοι αυτοί οι τυχοδιώκτες. Εδώ χαλαρό χαλαρομουσικές βάζω, μην τζαντιστούμε, έρχεται εδώ ο Κωνσταντόπουλος την Πανασκευή, φορτώνω κανονικά Μετά έρχεται ο Διαμαντάρας και μετά φεύγουν και κάθομαι εγώ και κοιτάω τα ντουβαριά Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται αυτό να συνεχιστεί, θα τους κόψω Λοιπόν, έχουμε αύριο την κουμπούνη στι 8 η ώρα εδώ να δούμε τι λένε τα άστρα για μα Μην κανιά λαχτάρα Κυριακή 8 η ώρα έχω ένα παλιό ερευνητή τον κανένα κανένα εδώ θα πούμε τα ανδερά μα στις 8 στους άγνωσους επισκέπτες και εφόσον δεν βρέχει που δεν θα βρέχει, την Κυριακή το πρωί 11 η ώρα θα πάμε στο μια πολύ γνωστή βόλτα για τους παλιούς εδώ στη... πάνω από το Παγκράτη, στην Κεσαριανή από πάνω Υπάρχει ο ναός ο αρχαίος Σαρτέμιδες, που δεν το ξέρει κανείς των έχουν γκρέμιση και έχουν κάνει τις κολόνες και τα μάρμαρα και τα γλυπτά τα έχουν κάνει υλικά οικοδομών για να χτίσουν ένα φράγκικο ναό του Αγίου Μάρκου του 700 μετά λέει θα, θα φρίξετε όσοι δεν έχετε ανέβει θα φρίξετε, θα τσαντιστείτε όλοι Εμεί αυτό τα κάνουμε για να τσαντιζώσετε γιατί υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία μεταξύ κόλου και καναπέ και έχει καθίσει η κατάσταση και δεν κουνιέται Οπότε ελάτε και με τον καναπέρε παιδί μου Βάλτε το σε ένα βανάκι Τι να πω το βίζι μου Λοιπόν ένα δεύτερον, Το ραντεβού είναι ακριβώς από κάτω το Περιφερειακό όπως ανεβαίνουμε κατεχάκι, υπάρχει έξοδος που λέει και Σαριανή Οι όσοι έρχονται από την άλλη πλευρά Των νοτίων εκεί βουλιαγμένοι κλπ Το περιφερειακό έχει έξοδο που λέει και Σαριανή Συναντάτε τον Ακοταφείο και ο Σαριανής, ευθεία πάνω, περνάει ο δρόμο κάτω από τον Περιφερειακό. Έχει ένα ξύλινο, ε, σαν τουριστικό περίπτερο εκεί που είναι σταματάει και η πυροσβεστική που κάνει την ασφάλεια εκεί πέρα. Εκεί θα συναντηθούμε. Τα τηλέφωνα τα είναι πάνω στο, στη σελίδα του σταθμού και με ίδια μέσα θα έρθειτε, Μεταξύ μπορεί κανεί να κατέβει Ευαγγελισμό και από εκεί 3-4 ευρώ θα του πήγαινε πη... πιο πάνω από το νεκροταφείο τη Κεσαριανής Είναι κοντά, αλλά έχει πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από κάτω έχει και καφέ και μαγαζιά. Μπορεί κανεί να κάτσει παρέα για κουτσομπολιό και όλα τα συναφή. Και θα κάνω και μια βόλτα σε ένα τούνελ τη Υπόγεια Αθήνα. Σα σώσω μέσα να βγείτε στο φάληρο. Μπα και γλιτώσω με ελευθερή. Του μπουντρουμιά εκεί. Ήσιο παπούτσι και φάκου. Όσοι θέλουν να πάνε να μπουν στο τούνελ και γουστάρουν Ήσιο παπούτσι και φάκου. Λοιπόν, λέγε. <coughs> Θα πάρουμε μία άλλη λέξη τώρα. Τη λέξη ίσιο. ίσιο. Και λέμε αυτό φοβάται και τον ίσιο του. Μάλιστα. Από που προέρχεται. Ξέρουμε ότι ο, ο μέγιστο Αλέξανδρος είχε ένα Πολύ δύστροπο τον Βουκεφάλα που δεν μπορούσε να τον καβαλήσει κανένας. Διότι αυτό όπως απαιδίχθη ο Αλέξανδρος το κατάλαβε φοβόταν τον ίσιο του. Και του έκλεισε τα μάτια, ανέβηκε επάνω και, και το ημέρεψε. Και σιγά σιγά έγινε ο σύντροφός του, τον πήγε μέχρι τις Ινδύες. Εσύ, εσύ. Το άλογο δεν το μου αυτό. λες ότι ένας φίλος εδώ, κύριε Διαματέρα στην αρχαιότητα υπήρχε γλώσσα ονομαζόμενη Λαγάν. Λάγαν. Λαμδα, αλφα, γαμμα, αλφα, Λάγαν. Η προσέγγιση yeah. της λέξεως δείχνει μία ηλιακή φωτεινή ενέργεια κάτω στη γη. Τώρα, τι εννοεί το Λάγαν? Δεν το ξέρω. Από τους λέλεγες, η διάλεκτό τους, τι θέλει να πει ο φίλος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, δεν το ξέρω. Αν ξέρει ή θέλει να έχει κάποια προφορία να δώσει κάτι περισσότερο για να Ας μας δώσει βγάλουμε να... και το συμπέρασμα, αγάπητε φίλε. <Λοιπόν, Σήμερα λέμε ε, Μα φλάκωσε ο ίσιο. Μάλιστα. Επίσης λέμε. Είχε ότι... βαρύ ίσιο κλπ. Ναι. Πού βγαίνουν αυτά, ρε παιδί μου. Η Σικιά έχει βαρύ ίσιο. Ναι. και μυθιστά το αποσυκιά. Παγορεύεται, λέει. Είναι πολύ βάρη ε, ο ίσιο. Παθαίνει ε, λίθαρο σε πιάνει. Ναι, γιατί σημαίνει αυτό. Ε, γιατί τα φύλλα τη Σικιάς εκρίνουν ένα γάλα. Αυτό το γάλα προφανώ. Είναι τοξικό Το, το αναπνέει. Τοξικό είναι γιατί αν πέσει στο χέρι σου έχεις μια φαγούρα ναι, και ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό περίεργο. επενεργεί Αρνητικά. εισπνέοντάς του και στον εγκέφαλο και σου φέρνει λίθαργο. Μάλιστα. Αυτό που μας, από τη λέξη αυτή προέκυψαν οι λέξεις ίσκιος και σκιά. Η λέξη ίσκιος προκύπτει από το ρήμα ίσκο με γιώτα το οποίο σημαίνει εξομοιό κάνω κάτι το ίδιο με κάτι άλλο. Δηλαδή τι είναι ο ίσκιος μας, ο ίδιος όπως ο εαυτός. είναι ναι. όμοιος, κάνω κάτι το ίδιο. Ναι, ναι. Βλέπετε ότι οι ελληνικές λέξεις δεν είναι τυχαίες, είναι νοηματικές, όχι νοητικές. Βγαίνουν στη τηλεόραση και λένε νοητικές, νοητικά συνενοούνται τα ζώα. Ναι. Όπως προηγουμένως είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος για την παιδεία και την εκπαίδευση. Τα ζώα δέχονται εκπαιδεύσεως, εκπαιδεύω τα ζώα. Ο άνθρωπος δέχεται παιδεία που είναι σύνολων γνώσεων, αλλά και διαπλάσιο χαρακτήρα. Τα ζώα τα μαθαίνω, 20, 30, 50 λέξεις τα πολλοί έξυπνες ναι, ναι. τα εκπαιδεύω. Να καταλαβαίνουνε. Ο άνθρωπος... Πηγαίνουμε στο στρατό να εκπαιδευτούμε στα όπλα, να χειριζόμαστε το μηχανικό ε, μέρος των ναι, όπλων. Όχι να σκεφτόμαστε. Η γενική μόρφωση και η αγωγή μας θέλει παιδεία. Γι' αυτό λέει Υπουργείων Απαιδεία και Θρησκευμάτων. Και το εδώ λέει αυτό. ο για εμείς μεσικέ κάθε χρόνο κάνουν και παρέλαση. Σωστά. Ωραίο δέντρο. Σωστά. Γι' αυτό θα μα πιάσει λίθαργο σε ε, ε, Μα ναι. μας έχει πιάσει ήδη. Λέμε επίσης... Θυμάμαι έναν ανέκδοτο που όταν είχε εισπράκτορα στο λεωφορείο μπαίνει ένας μέσα λέει στον εισπράκτορα τα δέντρα πληρώνουν λέει στήριο κυρία μου λέει όχι βέβαια εγώ είμαι σικιά <laughs> <laughs> Και βλέπετε Λέχο, τώρα λέγε. από το ίσκο η και πόσες λέξεις πλάστηκαν αλλά έχουμε και τα υποκοριστικά λέμε αστερισκός, ουρανίσκος, πυργίσκος που δηλώνει στην πραγματικότητα το όμοιο Αλλά σε μικρότερη κλίμακα Δεν λέμε αστέρας μικρός αστερίσκος. Λέμε αστερίσκος Ουρανίσκος Επειδή το κύλωμα του είναι, εσωτερικού το είναι ουρανός Το, το όνομάσαμε ουρανίσκος. Ουρανίσκος. ουρανίσκος Τι θεσπέσια γλώσσα είναι αυτή ναι, εδώ ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι Και στην ακόμα είναι, είναι συμπτωματικό Όχι δεν είναι συμπτωματικό ε, δεν είναι. είναι αποτέλεσμα Ορθολογισμού σκέψεις. και σκέψεις έτσι. Το μυαλό δημιούργησε την έννοια Και βρήκε την κατάλληλη λέξη Γι' αυτό λέμε ε, Η νόηση με τον λόγο Έχουν αμφίδρομη σχέση Και παλύνδρομη Ακούω εγώ έναν ήχο Και τον μεταβιβάζω Στον <και> εγκέφαλο Και ο εγκέφαλός μου θα μου δώσει Την έκφρασή της Θα δημιουργήσω τη γλώσσα να τον προσεγγίσω Για ναι, να τον ναι. επαναλαμβάνω Έτσι έτσι έτσι, έτσι. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο. Ας πάμε στο λέξη αυτό είναι ρεμπέτης». Το λένε και οι Τούρκοι «ρεμπέτασκερ» για τους διαλυμμένους αυτούς ναι. στρατιώτες, τους άτακτους. Η λέξη «ρεμπέτης» είναι παραλλαγή της λέξεως «ρεμβέτης». Και προκύπτει από το γνωστό ρήμα «ρεμβάζω» εξού και κάτι κέντρα Παλιά θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη, Ρε... Ρέμβη. Γίναμε στη Ρέμβη. Ένα παραθαλάσσιο, ωραίο μέρος. Από το ρεμβάζω, που σημαίνει ονειροπολό, ταξιδεύω με τη σκέψη μου από εδώ και από εκεί. Ταξιδεύω. Και Ρεμβάζο. στα αγγλικά είναι ρεμπελ. Η βάση είναι ίδια ρεμπελ. Ναι, από εδώ είναι. Αυτό που έχει αράξει και έχει Οι ρεμπέτε περνούσαν <χω> το χρόνο του και δεν είχαν συμβατικές έννοιες, ξέφευγαν από την κοινωνία, όπως ήταν ένα μέρος των κοινικών φιλοσόφων. Το ρήμα «ρεμβάζω» έχει με τη σειρά του, τη σειρήζω το ρήμα ρενβομέ με έψιλον το «ρε», που σημαίνει την κυριολεκτική περιπλάνηση από τόπο σε τόπο. Ρενβομέ, άρα σημαίνει «περιφέρουμε», «περιπλανιέμαι», είμαι άστατος ενεργό απρογραμμάτιστα έχει πολλές έννοιες οι οποίες είναι συνώνυμες δρώ στην τύχη μεταφορικά αφήνω στην τύχη δεν με νοιάζει τίποτα ναι, ναι, ναι. Η συγκεκριμένη κατηγορία των ανθρώπων ονομάστηκε έτσι και γιατί αφήναν το χρόνο τους να περνάει άσκοπα και γιατί τριγερνούσαν από εδώ και από εκεί σε... και ήταν ένα είδος περιθωριακών και με αργότερα τους χαρακτήρισαν και αλήτες, άλλη μία αρχαιότατη λέξη. Τι σημαίνει όμως ο αλήτης. Αλήτης εκ του ρήμα, εκ του, από το ρήμα «αλό». περιφέρομε όπου έχουμε και τις λέξει «αλάνα» και «αλονίζω». Και την αλόπεκα, την «αλόπιξ», η «αλεπού γυρίζει». Μονίμως. Και μονίμως. Και παράλληλα τι σημαίνει το «αλό» Είναι μια δύναμη που βρίσκομαι εγώ υπό του ηλίου. Κάτω είμαι εκτεθειμένος δεν είμαι στεγασμένο. Δεν είμαι, είμαι στεγασμένο. Εξού και άλσος άλτη Α... και ούτω καθεξής Και η αλάνα που λέμε. Μαι, ναι. Στην αλάνα. Άντε να παίξει την αλάνα. Ναι. Είναι αλάνια αυτό. Ναι. Ήταν Γυρίζει. το παιδί που γύριζε και παίζει. Ο αλανιάρη μετά. Ναι, ναι, ναι. Ο περιφερόμενος εραστής ναι. είναι και αλανιάρη. Ε ναι, Βλέπετε ναι. λοιπόν. Από ένα ρήμα το άλλο, τι μπόρεσε και δημιούργησε η ελληνική λέξη. <coughs> Ας πάρουμε μία άλλη λέξη, τη λέξη λέμε πόστο. Α, είναι η Ιταλική λέξη λένε οι πιο πολλοί. Αν δεν είναι έτσι, σε ποιο πόστο βρίσκεσαι, ο καθένας πρέπει να δουλεύει σε ποιο πόστος δουλειά είσαι, νομίζοντας πρόκειται για ξένη λέξη όμως είναι μια ελληνικότατη λέξη καθώς ο πόστο ή πόσ το πόστο. Είναι αντονημία η οποία σημαίνει την θέση στην αριθμητική σειρά άρα όταν ρωτούσαν πόστος εστί σήμερα σε ποια θέση στην αριθμητική σειρά βρίσκεται Ρίσκεσαι. και εμείς καταλήξαμε να το ρωτάμε σε ποιο πόστο ε, βλέπετε ε, πώς οι λέξεις επιδιώνουν, τις αναφέρουμε, αλλάζουν έννοιες όταν είναι ανόδινες και ακίνδυνες. Όταν οι λέξεις ήταν επικίνδυνες για τη νέα θρησκεία, τις άλλαξαν το πρόσημο και αποθετικέ τι τις έκαναν αρνητικές. Η λέξη ελευθερία είναι ίσως από τις πιο όμορφες λέξεις. Η λέξη ελευθερία προκύπτει από το ελεύθερο, ελεύθυν όπου ερά της, δηλαδή να πηγαίνει κάποιος εκεί όπου αγαπάει επιθυμεί ελεύθω έρχομαι και γι' αυτό έχουμε τώρα έλευση, ελευσίνα ελευθερία Ρώση, ίδια ρόση, ίδια ρίζα ελευθέριος ο Μιλών. Α, παρακαλώ και ο τίτλος του ελευθερεύς ολιαίος. Άλλη φορά θα πούμε εδώ τι είναι αυτές οι δύο σημαντικές λέξεις. Ελευθερία λοιπόν δεν είναι σύμφωνα με την ετυμολογία το λέξεων στο να μείνεις εσκλάβος ή δούλος, αλλά το να πράττεις γενικά σύμφωνα με ό,τι σου γεννά έρωτα στην ψυχή σου. Ναι, να αυτό που γιατί σε ευχαριστεί. είναι η ψήστη έννοια της ελευθερίας και ο ύμνος στην ελευθερία του Σολωμού, του μεγάλου μας ποιητή. Με ρωτάνε εδώ αν συμφωνεί με τον αναγραμματισμό της λέξεως, γιατί και αυτό έπαιζε πολύ, ναι. ήρα, αΐρ και λοιπά. Για επανέλαβε. Ρε μου, στην αρχαιότητα παίζανε πολύ και οι λέξεις αναγραμματιζόμενες. Ήρα, αΐρ και λοιπά. Όχι, όταν το επαναλαμβάνει. ]orian. Όχι όταν το επαναλαμβάνει, αναγραμματισμό των λέξεων. Συμφωνεί, λέει, και με τι αναγραμματίσει. Ναι, τους συμφωνώ τους. και για το site και το SUEZ και είναι ο ΖΕΦ και το, <σφά> το yeah. Portside και όλα αυτά. Ναι, συμφωνώ. όχι, α, α, α, η, α, ήρα και τέτοια, ξέρει. <σχε Materials> ναι. Όταν λέμε ε, η, α, ήρα, η, α, ήρα, ήρα, ήρα, γίνεται αερα, ήρα. <σχεδιά> <α>, <σχεδιά> ναι, εντάξει, εγώ το λέω έτσι. Το λέω με την έννοια των λέξεων με τα ίδια γράμματα. τι βεβαίω, συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν σύμφωνα με την ετοιμολογία της λέξεως ελευθερία είναι να μην είσαι σκλάβος ή δούλος αλλά να πράττεις εν γίνει ότι σύμφωνα σου γεννά έρωτα στην ψυχή σου Να γιατί λέει και ο ποιητής μας ο μεγάλος το ελεύθερο είναι και ευδαίμον είναι ευτυχισμένο, έχει τον, ε, κα, την καλή ε, θεότητα έτσι, έτσι. μέσα του Έτσι δεν αρκεί επομένως να μην είσαι υπόδουλος για να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να βαδίσεις σύμφωνα με τον έρωτα που προκαλεί, δηλαδή σε ενθουσιάζει, ταράζει την ψυχή σου. Αυτό που σε ευχαριστεί εγκατά Ακριβώς. Σε οδηγεί στην δημιουργία και την επέρβαση και σε συγκλονίζει. Ωραία. Τι σημαίνει η λέξη πυραμίς, πυραμίδα. Η λέξη πυραμής είναι διεθνής, είναι ελληνική και αυτή και προκύπτει από τις λέξεις πυρ και είναι... αμής. Αμής είναι το δοχείο και αμής εκαλείται και το δοχείο νυκτός. Την αμύδα άδειασε η γυναίκα του Σοκράτη η Ξανθήπη όταν ζωρίστηκε τον περιέχισε ναι, με ναι, το περιεχόμενο ναι. τη Αμίδος ναι, ναι. <laughs> <laughs> και είχε και καλεσμένο μπροστά στον καλεσμένο και λέει άστι λέει μπρος στη βροχή αυτό είναι ελάχιστο τίποτα να κάνει <laughs> <πασταρί>. <laughs> <laughs> <laughs> με τη λέξη πύρο τόσο δεν υποδουλώνεται μόνο η φωτιά αλλά και η ενέργεια η πυραμίδα εδώ είναι ότι συγκεντρώνει πάρα πολύ κοσμική ενέργεια ναι, ναι, ναι. και η ενέργεια αυτή, Γιώργο, επειδή γράφω 40 σελίδες για τις πυραμίδες και ποιαί έχτισαν και της Αιγύπτου και της Νοδιού Αμερικής και τη Αργολίδος και έχουμε του ελληνικού φυσικά, εκεί βλέπουμε ότι στον χρυσό αριθμό του ύψους το 1,62 αναλογία από τη βάση του ύψους εκεί είναι και ο θάλαμος ο νεκρικός τη Βασιλίση. Εκεί συναντάμε με πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, συγκεντρώνεται και όταν οτιδήποτε βάλω μέσα δεν σαπίζει. Αφιδατρώνεται, συρρυκνώνεται και σε μικρέ πυραμίδες... Συντηρείται, αλλά δεν σαπίζει. Αλλά δεν σαπίζει. Επίσης σε πειράματα που έχουμε κάνει και έχω συμμετάσχει κι εγώ, σε μικρή πυραμίδα κατασκευασμένη, βάζουμε μέσα ψάρια. Και μένουν 10 μέρες, 15 μέρες Δίχως να μυρίσουν τα ψάρια Επίσης κάνουν και θεραπεία στο θώρακα Και σε διάφορα σημεία του σώματος Είχα δει εγώ σε ένα συνέδριο στη... Επίσης... Στην Πολώνια είχαν μια πυραμίδα Βρουτζινή, ξέρεις έμπαινε από κάτω, έβαζε, την έβαζε το τη μύτη να σκάει απάνω στο στήθος του ή στους μυρούς που είχε πόλημα. Συγκεντρώνει και εσωτερικά και εξωτερικά κοσμική ενέργεια, και ενέργεια και μεγάλη, θεραπία, ναι, ναι, ναι, διότι είναι η ακίδα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί οι κεραυνοί επιλέγουν και πέφνουν στις ακίδες. Έτσι. Διότι στην ακίδα συγκεντρώνεται όλος ο γήινος ηλεκτρισμός. Ναι. Θετικό, αρνητικό, έλκει το ένα το Έτσι. άλλο και εξωτερικα κοσμικη ενεργεια μεγαλη διοτι ειναι η ακιδα γιατι οι κεραυνοι επιλεγουν και πεφτουν στις ακιδες διοτι στην ακιδα συγκεντρωνεται ολος ο γύνος ηλεκτρισμος θετικο αρνητικο ελκει το ενα το αλλο και εχουμε τα λέξη Για να κρατάμε Ά, μία λέξη. Άλεξ. Alex, Αλέξο. Από το ρήμα Αλέξο που σημαίνει «Σε κρατώ μακριά». Ναι. Αλεξίσφαιρο. Κατ' Λέμε. επέκταση είναι «προστατεύω». Α, Αλέξανδρος. Ναι. Αυτός που κρατάει μακριά τους αντιπάλους. Τους άντας ναι, ναι, μακριά ναι, ναι. τους αντιπάλους. Βλέπεις ότι κάθε λέξη... Αλεξίσφαιρο, λέει... Αλεξίκεραβνο. Πάρα, <χω> πάρα πολλές λέξεις. Επίσης, εδώ ερχόμαστε στον Ηράκλειο, που έλεγε για το πυρ ότι είναι, δεν εννοούσε τη φωτιά αλλά μια δυναμική ενέργεια η οποία ρυθμίζει την αρχή και διέπει όλα, όλα τα σύμπαντα. Θα φανεί παράξενο σε ορισμένους που ακούν σύμπαντα, ναι αγαπητοί μου δεν υπάρχει ένα σύμπαν, υπάρχουν πάρα πολλά σύμπαντα οι Πυθαγόροι έλεγαν 13 στην δευτέρα δύναμη 169 τώρα έρχεται η σύγχρονη αστροφυσική και μας λένε είναι πολλές χιλιάδες ή πιθανόν και εκατομμύρια παράλληλα σύμπαντα. Άρα οι αρχαίοι το είχαν προσεγγίσει πάρα πολύ σωστά πώς και γιατί αυτή είναι άλλη ιστορία που θέλει η μελέτη και αγωνία για να μπορέσει να τα προσεγγίσεις. Η γη είναι ένας πυκνοτής, που συγκεντρώνει, όπως είπαμε, αυτή την ενέργεια και έρχεται με τους κεραυνούς του Διός στη ωραία προσωποποίηση και αλληγορία αυτή, να ρίχνει τους κεραυνούς του εκεί που ήταν φουρτουνιασμένη η γη κάτω και φορτωμένοι για να την ηρεμήσει, διότι ξέρουμε ότι όταν πέσουν οι κεραυνοί, μετά από λίγο θα επέλθει και νυνεμία ξεθυμένη η γη η και ο ουρανός Ξεγκαστρώνεται μου λέγε μια αγριούλα ε, Ο ουρανός Ξεγκαστρώνεται Ο Δίνες ε, Τι ωραία κουβέντα Η ε, γιαγιάκα δεν ήξερε να μου πει Μικρό παιδί ήμουνα κι εγώ Παιδί μου ο ουρανός ξεγκαστρώνεται Είναι καλό λέει Ξέρεις ότι αυτού που είπες τώρα είναι από τις πιο αρχαίες λέξεις που υπάρχουν Ναι Τον καστρωμένος είναι από τη γάστρα το και το ποδογκάστρι και το αερογκάστρι είναι και ο... Όχι, είναι από τη γάστρα που ναι, είναι η κοιλώτη. Η γαστέρα είναι. Έλα, γαστέρα, ναι, η γαστέρα. Η κοιλιακή ξέρ, περιοχή. Τα ξέρω, Γιώργο. Λέμε. Ναι. Σ... Εσύ, ε, στη γάστρα, δεν λέμε στην γανάτα. Έχει ακούσει τη λέξη, τη λέξη ποδογκάστρι. Ε, βέβαια, και ανεμογκάστρι έχω ακούσει. Άλλο ανεμογκάστρι. <laughs> ποδογκάστρι, έχει ακούσει. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> όχι. Με προκαλεί. Με προκαλεί. Επειδή είχα κι εγώ ένα καλό δάσκαλο όπω χέρεις το φίλο σου το Γιώργανά oh. Να είναι καλά εκεί ah, πριν αχ, λοιπόν, Έμαθα πράγματα ενδιαφέροντα και με βοήθησαν πάρα πολύ στην προσωπική μου ζωή Λοιπόν συνέχισα. Ας πάρουμε τώρα μία λέξη την οπόρα λέμε Ωραίο οπόρα. Τι μας δίνει η ώρα μας δίνει τη λέξη ωραίος Απ' την ώρα είναι το ωραίος για να είναι κάθε τι ωραίο πρέπει να είναι στην ώρα του. Γιώργο Αμα δεν είναι στην ώρα του δεν είναι ωραίο. Το timing. <laughs> το timing. Το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην κατάλληλη στιγμή Έτσι. ή στην εποχή αλλιώ δεν είναι ωραίο. Ακριβώ. Τα φρούτα είναι ωραία, στην κατάλληλη ώρα. Και λέγονται οπόρα. οπόρα. Και όχι όταν είναι άγγουρα, αώρα. Το άγγου είναι όρο. Δεν ήταν στην ώρα του. Ακριβώ. Ή όταν, είναι, ή όταν ήταν παραγινω, παραγινωμένο Το φαγητό είναι ωραίο Όταν είναι στην ώρα του ζεστό Ωραίο το κατεβάσιμα <laughs> από τη φωτιά Άμα <laughs> το αφήσεις Άμα <laughs> <Ή θα> το <laughs> αφήσεις μετά κρύο α, Ή το θα τρώπεις, καεί κα, Κατανάγκη ε, ε, Αυτή είναι η σημασία του ζεστο ωραιο το κατεβασμα απο τη φωτια αμα το αφησεις αμα το αφησεις μετα κρυο Η θα καει αυτη ειναι Η εποχή Υπάρχει και στη λέξη που σημαίνει φρούτο Στα αρχαία ελληνικά και είναι η οπόρα Είναι η, η, η ώρα και το Γιατί το φρούτο όπω αναφέρομαι είναι απαραίτητο να είναι στην κατάλληλη εποχή του. Γι' αυτό λέγανε θα τρως φρούτα οι πατεράδε μας τη εποχή τους Και άμα Με... είναι φτηνά οι οπόρε, τι εποχή έχουμε, φτηνόπορον. Εκεί φθίνουν οι οπόρε και χαλάνε. Χα, χάνονται. Και προκειμένου να χαθούν να πεταχτούν, ρίχνουν τις τιμέ η παραγωγή Και έρχεται τι ωραία πράγματα, και τι στι... απλά, πρόσεχε πόσο απλά είναι, απλά είναι και τι αλυσίδα έχουμε. Όταν βάλει στο μυαλό σου λίγο να δουλέψει και το μάθει να τα προσεγγίζει, τότε αισθάνεσαι μια εσωτερική ικανοποίηση, έτσι, μια έτσι. πνευματική ειδονή. Έτσι, έτσι, έτσι. έτσι. Προσεγγίζει λέξει και έννοιε και σε ανεβάζουν. Ακριβώ. Και σε ποια από τι τέσσερι εποχέ, είπαμε, κρύβει μέσα τη σθηνοπόρα το φρούτο. Το φθηνόπορο Γιατί τότε είναι που φθίνει, Χαλάει και είπαμε Και ο λόγος και είναι πιστεύει. ότι η μικρή ημέρα Δεν έχει ήλιο, δεν έχει φωτοσύνθεση Φρέν. Αρχίζουν τα κρύα Και αρχίζει και το, το φρούτο φροντίζει Και η φύσης, φροντίζει η φύση Να αφήσει απογόνους mm. Αυτό θα οριμάσει Θα πέσει θα σαπίσει, και... Θα γίνει... και οι σπόροι του θα έτσι. φυτρώσουν άλλα Είναι ο αέναος Κύκλος, Αγώνας έτσι. της δυνάμειος της διαιωνίσεως του είδου. Ακριβώς. Της διαιωνίσεως του είδου. Ναι. Σήμερα άκουσα κάτι, γι' αυτό να το πούμε, ότι στην χώρα Λάος της ε, Ινδοκίνας στην κάτω, κάτω, είχαν ένα εκατομμύριο ελέφαντες πριν 25 χρόνια και τώρα έχουν μείνει 800. Πω, πω, πω. Και πτήλουν, ήταν η χώρα των ελεφάντων και μείναν 800. Για το και το κράτος προκειμένου να εξαφανιστούν επειδή οι χωριάτες τις χρησιμοποιούν σε δουλειές Απεφάσισαν όταν η ελεφαντίνα είναι έγκυος δεν θα εργάζεται αλλά θα τις δίνουν επίδομα ναι. Να παίρνει το επίδομα της εγκυμοσύνης της ελεφαντίνας ο ιδιοκτήτης της, για ο χωριάτης να την, να την έχει στην άκρη για να έχει το κετό Κανονικό να φέρει ελεφαντάκια. Μάλιστα. Το ακούσαμε αυτό. Αλλά πρέπει να έχει απαγορευτεί και το κυνήγι του ελεφαντόδοντου. Εκεί. Γι αυτό τα... το εξαφανίσαν τα ζώα. Όταν γεννιόνται με ελεφαντόδοντα τα κόβουνε για να μην γίνονται θύματα των λαθροθύρων εκεί. Ναι τα, τα σκοτώνουν. Για... για να μην τα κυνηγάνε και τα σκοτώνουν. Ναι, ναι, ναι. τώρα ο άνθρωπο που κατάλαβε ότι αυτό όταν θα εξαφανιστεί θα είναι ένα πλήγμα. Στην αλυσίδα τη φύσεως την ζωική αλυσίδα. Και αυτοί οι άνθρωποι είπαν, θα δίνουν όλου του μήνε τη εγκυμοσύνη, ο κτινίατρο τη περιοχή θα δίνει τη βεβαίωση και θα παίρνει ο άλλο το, καλε... το επίδομα. Το επίδομα αυτό για να χρησιμοποιεί εργάτε άλλου ή οτιδήποτε άλλο. Εν τέλει με όλα αυτά που λέω, λέει εδώ μια αφιλιάδη, Τη λέει, τελικά τι κάνουμε καλά, ρε παιδί μου. Σήμερα. Σε σχέση σήμερα, με τη φύση εννοεί, φαντάζομαι, γιατί ναι. αυτά λέμε. Τι κάνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα καλό. Τίποτα, Διάζουμε τη φύση. Έτσι. Και, και η, η φύση, φύση εκδικείται. Όχι, λάθος εδώ. Η φύση δεν εκδικείται. Η φύση τιμωρεί και παίρνει πίσω ό,τι τη παίρνει. ναι, το ίδιο. Τι, όχι, όχι γιατί η φύση ταυτίζεται με το Θείο. Το Θείο δεν τιμωρεί. Το Θείο <χε> δεν εκδικείται, τιμωρεί. Κατάλαβα. Α δούμε τώρα. Και τη λέξη υπηρέτης, πώς έχουμε αυτή τη λέξη που είναι αρχαιοτάτη τη λέξη και τη χρησιμοποιούμε. Αυτή βγήκε από το κουπί. Η λέξη υπηρέτης προέρχεται από το κουπί. Τη χρησιμοποιούσαν, όπως είπαμε, από την αρχαιότητα... από τους αιρέτες, είναι Α, Ακριβώς. Έλα. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν πως προέκυψε από την κοπηλασία. Η κοπη... είναι ερέσο, ερέσο με δύο σίγμα σημαίνει τραβάω κουπί από εκεί προκύπτει ο ερέτης, ο κοπιλάτης και το ερετμόν, το κουπί ολόκληρο λέγεται ερετμόν. η πρόθεση υπό φανερώνει την ιδιότητά του να είναι κάποιος κάτω από κάποιον και επειδή οι ερέτε είχαν κάποιον από πάνω που τους καθοδηγούσε και τους έδινε το ρυθμό της κοπιλασίας, ονομαζόταν Υποαιρέτε και αυτό οι υποαιρέτε, υποαιρέτη έγινε υπηρέτηση. Άρα είσαι υποτινό, παίρνει εντολέ. Γι' αυτό πήρε αυτή η λέξη, αυτή η Την έννοιά τη, μέχρι εννοία, σήμερα. Είναι, ναι, ναι. Ότι εσύ είσαι υπηρέτηση σε κάποιον, διότι παίρνει εντολές, εντολές του τι θα, αυτού, τι θα κάνεις και αυτό προέρχεται από τους κοπηλάτε. Όσον αφορά το ερετμόν, το κουπί που λέμε. Το επάνω μέρος του από το οποίο το αρπάζουμε το πιάνουμε αρπάζω πάει να πει κάμπτο εξού και το αγγλικό capture λέγεται κόπι ίσον κουπί το ωμέγα πολύ συχνά μετατρέπεται σε ου όπως λέμε κόνοψ κουνούπι ενώ το πλατή μέρος του λέγεται πηδών εξού και πιδάλιον διότι χρησιμοποιούσαν ακόμη στην Βενετή όποιος πάει βλέπει έχουν πίσω ένα κουπί και το φαρδί του μέρος είναι μέσα στο νερό και ανάλογα πως το κινούν παίζει το, το ρόλο το, του πιδαλίου. Το πιδαλίον είναι από το ελληνική λέξη πιδών Να πάμε και στη λέξη επιδόρπιο, είναι μετά των δόρπων. Σήμερα έχουμε τρία, τρεις φορές την ημέρα, τρία δεσμετα. Πρωινό, γεύμα, γεύομαι, το μεσημέρι και δείπνο το βράδυ. Οι αρχαίοι Έλληνες, ωστόσο, τα διαχώριζαν σε εξή. Άριστον, από τη λέξη ήρη, άμα δεν το ήρη, λέει ο Αριανός. Πολύ πρωί, νωρίς και ευθείο, τρώω το πρωί. Δείπνον, είναι από τη λέξη δαπάνη, καθότι ήταν το πιο δαπανηρό γεύμα, ε, γεύμα. το μεσημέρι. Το δείπνο και μετά έχουμε... Και το δόρπος από το δρέπω κόβω και μαζεύω δρα... ό,τι ήταν ελαφρύ. Τσιμπούσαν το βραδινό. Εξού και λίγο. το επιδόρπιων. Και επειδή του το λίγο σήμερα. το βράδυ, του βγάζανε και κάτι άλλο ναι, μετά συμπληρωματικό να πιούνε με το κρασάκι του που καθόταν. Ναι, και το λέμε και σήμερα. φιλοσοφούσαν όλοι μαζί. Ναι, αλλά η φιλενάδα Σουροπούση λέει ότι είναι νεκρή γλώσσα τα αρχαία διαμαντάρα. Ναι. Έχει και εσύ Θα συνεχίσουμε με μερικές λέξεις την επόμενη φορά Α. και μετά θα κάνω την ανάλυση του Έλληνος λόγου. Αφού πάρουμε μία ιδέα για τις λέξεις, θα κάνω μία βαθιά ανάλυση την επόμενη φορά να ολοκληρώσουμε σε τέσσερις παρουσιάσεις μας τα βασικά της θεωρίας της ελληνικής γλώσση και έχουμε πάρα πολλά να πούμε κι άλλα. Okay. Εγώ ευχαριστώ όλου τους ακροατές ε, σε όλοι ο σημείο που της γης και άλλοι είναι λες αυτά που μας λες. και ιδιαίτερα να χαιρετήσουμε την Ιταλία τον, την Ιταλία, τον, τον Ιταλία ναι, τη Φλωρεντία το Μιλάνο που ακούνε την Καλαβρία όλοι που ακούει και επίσης να πάμε και στην Μίνε Ζώτα στον φίλο μου τον Γιάννη Rousseau, τον, τον μεγάλο τον καθηγητή και φυσικά στην ε, Τασμανία Πες και τι είναι η ετοιμολογία τη λέξης Μινέζωτα τώρα για σε απαταιών Με εντριγκάρις τώρα ναι. Πες το, Όχι, πες το εσύ. Για κλείσιμο αφού εσύ μιλάζε για την ελληνική γλώσσα Για πες το εσύ Έλα για το mine, μηνύες Και μίνεραλ κλπ Ρίχτω το Πήγαν οι μηνύες Πήγαν Ξέρω, Υπάρχει επιγραφή σε γρανίτη Με ελληνική γραφή ε, στο... Στη Μίνεζωτα ε, Εκεί στη Γεωργία έχουν βάλει, και γίνεται αναφορά όταν κάναν το σύγχρονο Stockhands, έχουν βάλει ή μήνες ζώτα είναι και από το Μάιν, είναι από τις μήνες, είναι από τη Μινέρα, είναι και από τα ορυχεία, είναι και από τους μινιές. Αλλά οι Μηνίες, Γιώργο μου, δεν εφημίζονται σαν μεταλλορυγή, εφημίζονται σαν οι καλύτεροι κατασκευαστέ υδραυλικών, γεφυροποιεί τόξων και οδοποιείας οι μινίες είναι πολύ μεγάλη ιστορία ένας ε, λαός να το πούμε έτσι περιφραστικά ο οποίος ζούσε στην περιοχή που σήμερα είναι ορχομενός και η ευρύτερη περιοχή η Κοπαϊδα από και αυτή την αποξήραν ναι. Εντάξει, αυτή... βιωτή αστιότητος και λοιπά εκεί και αυτοί έχουν κάνει το τούνελ το υπόγειο που έριξαν τα νερά στον εβοϊκό κόλπο τη Λίμνης Ακριβώ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και να είστε υπερήφανοι όλοι που είστε Έλληνες και όσοι φιλέ Έλληνες ακούτε να βοηθάτε την Ελλάδα διότι από αυτή παίρνετε φως. Καλό βράδυ σε όλους. Λοιπόν πριν να πω ότι αύριο 8 η ώρα θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουμπούνη Τα Άστρα Αποκαλύπτου Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον Κυριακή 8 η ώρα έχω εδώ τον κανένα κανένα ένα Μια παλιά καράβανα Από τις μεγάλες ωραίες παρέες του παρελθόντος των ερευνητών Στους άγνωσους επισκέπτες ε, Το ένα Γιατί βάναν και τα τηλέφωνα Να ευχαριστήσω όλους που ήταν μέσα Και θα αναρτήσω σε λίγο λεπτομέρειε να πάμε την Κυριακή το πρωί. Μια βολτίτσα να ξεσκάσουμε όλοι. Εμεί δεν έχουμε πάει 100.000 φορέ, αλλά είναι και αυτό μια βολτίτσα έτσι χαλαρή. Για όσοι δεν έχουν έρθει, είναι ωραία εμπειρία. Είναι εδώ δίπλα. Στην Κεσαριανή είναι. Και εφόσον βέβαια δεν βρέχει από εκεί και πέρα, αν δεν έχει ήλιο ή φυσάει, αυτά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Θα το δούμε και μέχρι αύριο βράδυ. Θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε. Θα κάνω και κοινοποιήσει και αναρτήσει κτλ. Οπότε ε, Να είστε Ενεργή κόρση. Και θα κοινοποιήσω Και θα δημοσιοποιήσω Από την Κυριακή Δευτέρα και μετά Γιατί μιλάω με τον πατέρα του παιδιού Που έχει το σοβαρό πρόβλημα Στον Αφιένα Και κυρινέβη να μείνει παράλυτος Και πρέπει να πάει στο εξωτερικό 17 χρονό ε, Έχουμε αναλάβει δράση Θα τα πω και αυτά Και θα δώσω και Λογαριασμούς που θα ανοιχτούν στο εξωτερικό Γιατί εδώ θα πάνε πάρει εφορία. Δεν κοιτάνε το άτομο, εδώ κοιτάνε τα φράγκα Και λοιπά Όλα θα γίνουν και θα είστε κοντά Γιατί θα πάρω βίτσα Λοιπόν, καλό βράδυ να έχετε όλοι Μα θέλετε επανάληψη του Διαμαντάρα τώρα πέστε μου να τη βάλω Δεν έχω κανένα πρόβλημα υπάρχει χρόνος και μπορώ να βάλω όποια επανάληψη θέλετε Θέλετε το Διαμαντάρα το Διαμαντάρα Ότι πει το κοινόν Ότι πει το κοινόν Λοιπόν σε 5 λεπτά επανάληψη τη τρεχούς εκπομπή μόλι μόλις έλαβε τέλος Καλή συνέχεια καλή ακρόαση και αύριο θα είμαστε εδώ στις 8 το βράδυ με τη Γεωργία Τικουμπούνη